Θα ξεκινήσω πρώτα-πρώτα με την ενημερωτική είδηση ότι την ερχομένη εβδομάδα, όπως είναι γνωστόν, είναι η λεγωμένη εβδομάδα της Τυροφάγου, Αύριο είναι η Κυριακή τον Απόκρεο, αύριο είναι η τελευταία μέρα που τρώμε κρέας. Την άλλη εβδομάδα είναι ελεύθερη σε όλα, όλες τις ημέρες και Τετάρτη και Παρασκευή πλην κρέατος. Επαναλαμβάνω, την άλλη εβδομάδα είναι ελεύθερη αυτή η εβδομάδα για όλες τις τροφές πλην κρέατος, ακόμα και Τετάρτης και παρασκευή. Και αυτό το επιτρέπει η Αγία μας Εκκλησία για να θυμόμαστε την πτώση των πρωτοπλάστων. Όπως η πρωτόπλαση στο Παράδεισο όταν ο Κύριος τους δημιούργησε τους έδωσε την άδεια να τρώνε από όλα πλην ενός έτσι και τώρα η Εκκλησία μας αυτό θέλει να μας κάνει να θυμηθούμε ότι μπορούμε να τρώμε από όλα πλην από το κρέας Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίμα και κατάκριμα έχουν εκείνοι οι οποίοι τρώνε τώρα το κρέας μέσα στην Αγία Τεσσαρακοστή Αντιλαμβάνεστε πόσον ενώπιον του Θεού να μην πω άλλη κουβέντα, θα πω ότι είναι οι περιφρονητέ του νόμου του, οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα και τα όχα τα έχουν όλα εις καταπάτηση. Χίλιες φορές, το έχω ξαναπεί, χίλιες φορές να πας να ξεβαφτιστείς, χίλιες φορές να αλλάξεις όνομα, χίλιες φορές να αλλάξεις θρίσκευμα, και να είσαι συνεπής στην έστω απιστία σου, παρά να κινείσαι υποκριτικά και ψεύτικα, φέρνοντας το μεν όνομά σου, το όνομα χριστιανός, ορθόδοξος μάλιστα, στη δε διαγωγή σου, να είσαι εντελώς αντίθετος από αυτό που δουλώνεις. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι καλούμεθα να νηστεύσομαι. Και αφήστε αυτά που ξέρετε. Αφήστε αυτά που σας βάζει ο πειρασμός. Αφήστε αυτά τα οποία λέει η μία στην άλλη και ο ένας στον άλλον. Ότι ξέρεις εγώ δουλεύω και δεν μπορώ να νηστέψω. Πολύ καλά είπε ένας Άγιος Γέροντας στην Αθήνα. Και τι νομίζεις του λέει παιδάκι μου. Ότι ο Θεός την νηστεία την έκανε μόνο για τους τεμπέλιδες. Για όλους την έκανε ο Θεός την νηστεία. Και κυρίω για αυτού που εργάζονται. Διότι η νηστεία είναι πέρα από όλα τα άλλα Είναι και η υγεία. Το άλλο Σάββατο που θα βρεθούμε Συν Θεό πάλι εδώ Θα υπούμε και το για το πως Νηστεύεται η Αγία Τεσσαρακοστή Αν και πολλές φορές τα έχουμε πει Αλλά πρέπει που και που να τα θυμίζομαι Και ανοίξτε και το βιβλιαράκι σας Αυτό το βιβλιαράκι που σας το έχω δώσει να το έχετε ως οδηγό για τα αμαρτήματά σας, ανοίξτε να δείτε τι σημαίνει καταφρόνηση της νηστείας. Ανοίξτε να καθοδηγηθείτε. <χω> στο άλλο μεγάλο θέμα, στο θέμα του καρναβάλου, στη μάστιγα της εποχής, στη μάστιγα της πόλεως μας, δεν ξέρω αν αρχίσατε να φέρνετε στην προσευχή σας και αυτό το θέμα, διότι όπως το είπαμε, το ξαναεπαναμβάνω, εδώ ο Κύριος περιμένει να δει την οδύνη των χριστιανών και χάρην αυτής της οδύνης και του στεναγμού θα δώσει ο Κύριος λύση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εκείνο που φαίνεται ακατόρθωτο για τους ανθρώπους, να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος, ο Παντοδύναμος Θεός, μπορεί να το κατορθώσει αν ρηπεί οφθαλμού. Σήμερα το με πήρε το μεσημέρι κάποιος. Φαινόταν ότι δεν στεκόταν και πολύ καλά στο μυαλό του. Μου λέει, θέλω να έρθω να μου δώσεις να πάνα κοινωνήσω, γιατί εγώ θα πάω κάτω στην πόλη, θα πάω να αρπάξω τον Δήμαρχο, τον Δομάρχη να του δώσω ένα χέρι ξύλο στο καθένανε και μετά να πάω στην πόλη μέσα να πάω να αρπάξω εκείνα τα είδωλα, να τους βάλω φωτιά, να τα κάψω. Φυσικά του είπα αυτά που έπρεπε να του πω. Αλλά με τέτοιους ανθρώπους δεν μπορεί να συνενοηθείς. Επειδή όμως λίγο πολύ πολλοί από μας νομίζουν ότι με τέτοιου τρόπους θα κατευνάσουν το έσχος του καρναβάλου, κάνουν μεγάλο λάθος. Ο καρνάβαλος δεν πέφτει με αυτές τις βίες ενέργειες. Έχει ότι κύριος τρόπον, τα αδύνατα δυναστά δυνατά εστί παρα του Θεό θυμηθείτε τα κατορθώματα της προσευχής όταν ο Πέτρος ήταν στη φυλακή εκεί μέσα σε τι φυλακή ε στις φυλακές των Ιεροσολύμων του Ηρώδη εκείνες οι οποίες ήταν κάστρα δεν ήταν φυλακές σαν τούτες τις φυλακές που πήγα το πρωί και λειτουργήσα τίποτα δεν είναι αυτέ. αυτές τις δεν είναι φυλακές Εκείνες ήταν φυλακές Και όταν λέει προσευχήθηκαν οι χριστιανοί Αλλά με στεναγμό Με δάκρυα Με ένταση Συνειδητά Όχι ένα πατερή και ξάπλα Ούτε να σταυρό και εξάπλα, Να σε καίει το πρόβλημα Να σε ζωηρεύει το πρόβλημα Να σε εξαγρυπνάει το πρόβλημα μην ξαγρυπνάς μόνο όταν το παιδί σου είναι άρρωστο να ξαγρυπνάς και όταν η πόλη είναι άρρωστη και όταν η χώρα μας είναι άρρωστη από τόσες και τόσες αμαρτίες να μην κοιτάς μόνο το στενό οικογενειακό σου κύκλο να κοιτάς και πάρα έξω άμα λοιπόν μιλήσουμε στον Κύριο όπως τότε οι χριστιανοί θυμάστε τι κάρανε άγγελος Κυρίου Μα ήταν δυνατόν να μην ακούσει ο κύριο, Ήταν δυνατόν. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε. Ποιος το φανταζότανε. Δεκάξι στρατιώτες λέει γύρω από τον Απόστολο Πέτρο. Δεκάξι στρατιώτες. Πάνοπλοι. Οι πόρτες διπλαμπαρωμένες. Και όταν κατέβηκε ο άγγελος ξύπνει οι στρατιώτες. Τους τύφλωσε ο Κύριος. Τον πήρε τον Απόστολο Πέτρο μέσα από τα χέρια τους χωρίς να καταλάβουν τίποτα. Έπεσαν οι αλυσίδε, δεν ακούσαν τίποτα, ανοίγαν οι πόρτες η μία μετά την άλλη. Βγήκαν έξω, φανταστείτε πού θε πέρασαν. Και ο Πέτρος λέει νόμιζε ότι βλέπει όραμα, βλέπει όνειρο. Και μόλις λέει συνήρθε που τον έβγαλε έξω πρώτην επί την ρήμην την καλουμένη ευθείαν πως το λέει εκεί αμέσως λέει απέστειο ο άγγελος από αυτού και τότε τότε άρχισε να συνειδητοποιεί που τι γίνεται και όταν συνήρθε τότε κατάλαβε ότι πραγματικά κατέβηκε ο άγγελος και τον έσωσε από τα χέρια του Ηρώδου την προσευχή πιστέψε την προσευχή Πιστέψτε στην προσευχή, διότι η προσευχή είναι καθαρά θέμα πίστεως. Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος, εάν πιστέψεις λέει και αυτό που πιστέψεις, πιστέψεις ότι γίνεται, τότε θα είπεις στο βουνό, σήκω και πέσαι στη θάλασσα και θα γίνει. Και ο Κύριος δεν λέει ψέματα. Πίστεψε το Πιστέψτε εσείς οι λίγοι, ναι, ο Ηλίας μόνος του κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας μόνος του έκλεισε τον ουρανό επί τρία χρόνια και εξιμήνες και σταμάτησε να βρέχει επί της γης. Ναι, δεν είμαστε ένας και δυο, είμαστε πολλοί. Παρακαλέστε τον Θεό, δεν προέχει ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Νομάρχης ούτε οι καρναβαλιστές. Μπορεί ο Κύριος να ματαιώσει όλα αυτά τα ανήθικα και βρωμερά σχέδια όλων αυτών οι οποίοι έχουν βάλει στόχο και σκοπό να εκπορνεύσουν την πόλη. Μην κοιτάτε μόνο το σπιτάκι σας. Θα κλάψτε, σας το λέω. Θα κλάψτε, θα κλάψτε, αλλά θα είναι αργά. Γιατί θα μπήκε το πρόβλημα, θα μπήκε στο σπίτι σου, θα μπήκε στο παιδί σου, θα μπήκε στο εγγόνι σου. Και τότε θα είδε σε γονατίζει ο Θεός Έτσι είπε κάποτε κάποιο την Κυριακή της 51 ένας ιερέας, είδατε που γονατίζουμε όλοι. Γονατίζει όλο ο κόσμο, αυτός έμενε όρθιος Παρίστανε τον τον Νταΐ μπροστά στο Θεό, εγώ τον γονατίζω. Και του λέει από το μικρόφωνο ο παπά. Καλό παπά. Του λέει: Γονάτισε πριν σε γονατίσει ο Θεό. Κοίταξε να γονατίσει πριν σε γονατίσει ο Θεό. Γιατί άμα σε γονατίσει ο Θεό, τότε. Άστα λοιπόν. Γι' αυτό και εσεί το ίδιο επαναλαμβάνω. Γονατίστε και να γονατίσουμε πριν μα Μαρκοτα... γονατίσει ο Θεό. Γιατί είναι πολύ οδυνηρό το γοράτισμα. Να γονατίσουμε πριν μας γονατίσει ο Θεός και να θυμάστε αδερφοί μου αυτά που σας είπα προχθές. Αυτά τι σας είπα; Θυμάστε; Κανόνας. Τον θυμάστε τον κανόνα; ε? mm -hmm. Δεν παίζουν ε, οι κανόνες όταν εσκάσαν τα σκάνδαλα επέρριψη των ιεραρχών και της εκκλησίας. Θυμάστε; Αυτό είπε ένας Άγιος Γέροντας παρήγγειλε από το Άγιον Όρος κάτω στην Ιεραρχία. Να πείτε λέει κάτω ότι οι κανόνες εκδικούνται γιατί οι κανόνες δεν φτιάχτηκαν από παπάδες. Τους κανόνες τους έγραψε Άγιον Πνεύμα. Μην το καταπατάς τον καρόνα. Ακούσες, άκουσες, το διάβασα. Το διαβάσαμε, δηλαδή το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε. Δεν έχει παντελόνια η γυναίκα. Απαγορεύεται. Τέρμα. Καθυστερημένος, Καθυ... καλά κάνω και με καθυστερημένος. Απαγορεύεται. Τι άλλο πρέπει να ανοίξω, δηλαδή, να σας το αποδείξω. Τι άλλο πρέπει να φέρω για να σας το διαβάσω. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται οι άνδρες να φορούν γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά. Κανόνας, αφορισμός και καθαίρεση στους παπάδες αυτούς, οι οποίοι νύπτουν τα σκήρας τους ή δίνουν άφεση αμαρτιών να όλοι <coughs> όλοι απαγορεύεται να φορούν μάσκες <coughs> καρνάπορος <coughs> απαγορεύεται να χορεύουν <coughs> απαγορεύεται τα ξενύχτια τα διαβάσαμε εδώ αν θέλετε να τα ξαναδιαβάσω, εδώ είναι ο κανόνας, θα σας σου πάλω το ξαναδιαβάσω. Απαγορεύεται. Γιατί είπαμε, τα παιδιά σας βγάζουν γλώσσα. Γλώσσα βγάζουν σήμερα. Ε, και σου παίζουν δίθεν ότι που τα ξέρεις εσύ. Που τα λέει, που τα λέει. Που τα λέει. Αμ' είπαμε. Σα είπα κάτι. Δεν ξέρω αν το ξεχάσατε. Κάποτε το παιδί δεν τόλμα να πει τέτοια κουβέντα στον πατέρα, γιατί ο πατέρας του πιάνει τη γλώσσα και του την έκοβε. Του την έκοβε, από τη ρίζα του την έκοβε. Για να πάει στον πατέρα, στο παράδεισο πατέρα. πατέρας. Η μάνα το γονάτιζε το κορίτσι κάτω και το μαύριζε στο ξύλο. Πάνε αυτά από το Όχι. Πάνε, δεν πάνε. πάνε, εδώ είναι το θέμα, πάνε, πάνε, πάνε. ότι δεν πάνε, πρέπει μου κάνετε μάθημα μένα. πάρτε το στόμα σας, Κλείστε το στόμα σας, δεν μου κάνετε μάθημα μένα. πάνε, δεν μου κάνετε μάθημα. Εμβέβαια, άμα περιμένεις να κάνεις το δάσκαλο στο παιδί όταν φτάσει 25 και 30, δεν γίνεται, για ξεκίνα από την ώρα που το γέννησε, να δούμε, γίνεται ή δεν γίνεται ξεκίνα άμα περιμένει να ξυπνήσει ότι το παιδί έφτασε 17 και 18 χαιρετίσματα. για <Κι> λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, ξεκίνα από την νηπιακή του υγεία λοιπόν, να σε πάω σε σπίτια που υπάρχει πειθαρχία, έλασε σε πάω σε σπίτια πολυτέκνων ανθρώπων οι οποίοι ξέρουν να παιδαγωγούν τα παιδιά τους και τα παιδιά τους τα βλέπεις με συνέπεια παιδιά 18 χρονών κάθε Κυριακή να πηγαίνουν και να κοινωνούν να σε πάω δεν γίνονται πως δεν γίνονται δεν θελήσατε δεν διαπαιδαγωγήσατε δεν μορφώσατε σωστά τα παιδιά σας αφήστε το αν γίνεται ή δεν γίνεται η Αγία Γραφή δεν κάνει λάθος γίνεται και παραγίνεται Αλλά και έτσι να είναι τα πράγματα όπως λέτε Να φύγει πλέον ο έλεγχος από τα χέρια σας Έχετε έλεγχο αν θέλετε Και αυτός ο έλεγχος είναι τη προσευχής Μπορείς να το ελέγξεις το παιδί Και μπορείς να το καθοδηγήσεις το παιδί Αυτές είναι οι πεκφυγές που κάνετε Δεν γίνεται και δεν γίνεται Και να θυμηθείτε επίσης αγαπητοί μου αδελφή, και να έχετε πάντα κατανοούν αυτά που σας είπα διά της Πορνουπόλης. Τις θυμάστε της Πορνουπόλης, mm. την Καπερναούμ, τη θυμάστε. Mm. Θυμάστε mm. τα σόδομα και τα Γόμορα, mm. το θυμάστε. Mm. Τι λέει, τι είπε ο Κύριος για δέκα, θα τη σώσω την πόλη. Πέντε πόλει, δέκα άτομα έψαχνε ο Αβραάμ, δέκα. Σε πέντε πόλει, γιατί πεντά πόλει, δεν, δεν ήταν μόνο τα Σόδομα και τα Γόμορα, ήταν και άλλε τρεις πόλει. Τα Σόδομα και τα Γόμορα απλώς μείναν στην ιστορία, γιατί ήταν οι μεγαλύτερες. Αλλά πέντε ήταν οι πόλεις Δέκα άτομα έψαχνε, δέκα, δέκα άτομα του είπε ο κύριος αν βρήσει, του λέει 10 άτομα εγώ θα την γλιτώσω την πόλη δεν υπήρχαν ούτε 10 άτομα αυτό είναι παρήγορο το ξέρετε αυτό είναι παρήγορο γιατί θέλω να πιστεύω ότι είναι εδώ στην Πάτρα πάνω από δέκατομα. άτομα και αυτά τα πάνω από δέκατομα, άτομα τα 20, τα 30, τα 50, τα 100, τα 200, τα 300 δεν ξέρω πόσοι είναι ο δεν θέλει πολλά πράγματα να διαθέσεις μια ώριτσα, δύο ωρίτσε, τρεις ωρίτσε, να κάτσεις γονατιστό και να του παρακαλέσεις με πραγματικό πόνο με πραγματική οδύνη μέσα στην καρδιά σου να πονέσεις για αυτά τα παιδιά που ετοιμάζονται ή έστω έχουν κυλιστεί ήδη στην αμαρτία να παρακαλέσεις να τα πονέσεις αυτά τα παιδιά να παρακαλέσεις για εκείνες, τις γυναίκες και για εκείνου τους γιατρούς που ετοιμάζονται να κάνουν εκτρόσεις. Να παρακαλέσεις τον Θεό. Ποιος νομίζει εσύ, Ήσαν αυτό το μπαλαβιάρι που μου λέει να πάω κάτι να τα κάψω. Ε, αυτό να το πιάσω, να το παγλαρώσω, να το βάλω μέσα και τελείωσε η Γιατί να ρίξει ξύλο θα πάει και ένα χέρι ξύλο για πάνω και τελείωσε η πόληση. Αν θες πραγματικά να αποδώσει να αποδώσει ο αγώνα σου και η αγωνία σου για τα καρναβάλια, κάνε προσευχή. Δεν είναι ρε, παραμύθι. Μα πώς να το φωνάξω. Ε, μπορώ, ε, μπορώ να το φωνάξω πιο δυνατά. Δεν μπορώ. Έχετε κουραστεί από τι φωνές μου. Δεν είναι παραμύθι. Πώς το λένε. Δεν είναι παραμύθι. Είναι πραγματικό της. Ξυπνάτε να το καταλάβετε η προσευχή είναι γεγονός προσευχηθείτε να το ειδείτε να το ειδείτε με τα μάτια σας και δεν θα πιστεύετε γιατί είπαμε ο Κύριος ακούει έτσι μας είπε ζητάτε μου και θα σας δώσω ετείτε και θα δοθήσετε κρούετε και ανοίγήσετε ζήτα του τον κύριο ζήτα του δεν του ζητάς αμαρτωλό πράγμα δεν του ζητάς αμαρτωλό. ούτε του ζητάς κάτι που είναι για, το, για το, τη δόξα του αυτού. όχι του ζητάς κάτι το οποίο είναι αυτονόητο για μας τους χριστιανούς και είναι να φυλάξει ο Κύριος από τις αμαρτίες την πόλη να ανακόψει ο Κύριος το κύμα αυτό το γιγάντιο αυτό κύμα που απειλεί να καταστρέψει την πόλη μας Λέτε ότι άμα δύο Κύριος τέτοιο ξέρετε να σου πούμε μια πόλη και άλλη μια πόλη και άλλη μια πόλη. Όταν έπεσε, λέει, η Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινούπολης Η Κωνσταντινούπολης η Κωνσταντινούπολης πότε έπεσε τιμάστηκε 1453. 29 Μαου, η αποφράδα εκείνη η μέρα. Όταν έπεσε λοιπόν λέει η Κωνσταντινούπολης μπήκε πλέον μέσα ο Σουλτάνος και μπήκε μέσα στο παλάτι κάθισε πλέον επί βασιλέων εκεί μέσα που πανηγύριζαν πλέον όλοι πανηγύριζαν, υπάρχει κάτι το οποίον δεν το έγραψε η ιστορία επισήμως υπάρχει όμως ως παράδοσης την ώρα λέει που πανηγύριζαν όλοι μέσα εκεί οι τουρκαλάδες ότι τη φάγαν την πόλη ότι πάει και λοιπά δικιά μας η πόλη και το ένα και το άλλο είδε λέει απέναντι στον τοίχο, ο Σφιλτάνος μια παλάμη μια παλάμη μια παλάμη! Ζωγραφιστή. Τι είναι αυτή η παλάμη? Κόλλησε η παλάμη εκεί. Πήγαν την μια ζωγραφιστή η παλάμη. Δεν μπορούσαν να τη σβήσουν. Βάλανε βάλανε, τη σοφατίζουν. Η παλάμη απάνε. Στο σοφά. Όσο ρίχνανε σοφά, από πάνε η παλάμη. Βρε είσαι, βρε την δεν βρε η παλάμη εκεί Κάτι μυστήριο Κάνεσαι λοιπόν τότε λέγει τον πατριάρχη Τον υπόδουλο πατριάρχη Ο οποίος ήταν ένας Άγιος άνθρωπος Και του λέει Έλα εδώ Για, για κοίτα του λέει τι είναι το πράγμα την ώρα λέει που πανηγυρίζαμε κόλλησε εκείνη η παλάμη εκεί πέρα τι είναι αυτή η παλάμη την πογιατίζουμε την ξαναπογιατίζουμε τη σοφατίζουμε τίποτα εκεί η παλάμη του λέει Αφέντη, όντω μυστήριον εκθεού μυστήριον αλλά θα μου δώσεις περιθώριο να σου απαντήσω πόσο θέλεις τρεις μέρες «Εύγει ο Πατριάρχης, Άγιος άνθρωπος, άρξε νηστεία και προσευχή, Τρει μέρες τίποτα, τριήμερο, τριήμερο, τα δακρύων, να Του αποκαλύψει ο Θεός, όπως κάποτε θυμάστε, αποκάλυψε στο Δανιήλ το μυστήριο εκεί του Βαλτάσα». Λοιπόν, μετά από τρει μέρε, να σου και παρουσιάζεται στο σουλτάνο το χέρι, παλάμι εκεί. Λέει, ήρθα λέει, να σου λύσω το μυστήριο. Πού το έμαθε, μου το αποκάλυψε ο Κύριος στην προσευχή. Τι σημαίνει παλάμι, τι σημαίνει παλάμι, να σου πω. Πέντε χριστιανοί να ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, η Κωνσταντινούπολη δεν θα πέφτε. Πέντε! Πέντε χριστιανοί να ήταν. Πέντε χριστιανοί να ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Σωστή, η Κωνσταντινούπολη δεν θα έπεφτε. Αυτό σημαίνει πολλά. Δεν έπεσε η Κωνσταντινούπολη γιατί σου να είσαι ικανό. Δεν έπεσε η Κωνσταντινούπολη γιατί ήσουν αισιοξύπνιος και είχε στα πολλά στρατεύματα. Δεν έπεσε η Κωνσταντινούπολη γιατί ο Πάπας ξεγέλασε τους Ορθοδόξους. Όχι. Η Κωνσταντινούπολη έπεσε γιατί δεν υπήρχαν ούτε πέντε χριστιανοί μέσα. Γιατί ήξερε ο Κύριος να υπερασπιστεί την πόλη των χριστιανών. Για τρέξτε στην Παλαιά Διαθήκη να δείτε. Για πηγαίνετε να δείτε. Όταν, λέει, περιεκκύκλωσαν τον Ελισσέο τον προφήτη, τον περιεκκύκλωσαν τα στρατεύματα του Αχάβ, έτοιμοι να τον εξοροθρεύσουν, το πνευματικό παιδί του, λέει, ο Γιαζί, έτρεμε δίπλα του, έτρεμε, έτρεμε, έτρεμε, έκλεγε. Τι κλαίς, του λέει, τι κλαίς, τι κάνεις έτσι. δεν βλέπεις, λέει, παππούλη, δεν βλέπεις γύρω, μας ζώσανε, θα μας φάξουνε σε λίγο». Ω λέει κακομύρη, λέει Ωρα κακομύρη Δεν βλέπεις Δεν βλέπω μα τι να δω Και τότε λέει προσευχήθηκε Ο προφήτης Ελυσέως Και ανοίξαν τα μάτια του Τα μάτια του ποια μάτια του Όχι τα μάτια του σώματος Γιατί αυτά δεν βλέπουν καλά τα μάτια του σώματος Τα μάτια της ψυχής Και τι είδε Λέει πέρα γύρω Πίσω από τα στρατεύματα του Αχάβ Γύρω-γύρω πάνω στα βουνά έβλεπε αστραπόμορφους αγγέλους χιλιάδες, μοιριάδες, μοιριάδες πάνω τους πήρε άρματα. άρματα. Τα βλέπεις του λέει, τα βλέπω. Ε, παρηγορήθηκες, παρηγορήθηκες. Σε λίγο δεν υπήρχε ούτε ένα στρατιώτης του Αχάου. Όλοι ήταν πέσει άπλα. Είδες πως ξέρει ο κύριος να υπερασπίζεται την πόλη του. Είδε πω ξέρει ο κύριο να υπερασπιστεί του εχθρού, είδε πω ξέρει ο κύριο να υπερασπίζεται του χριστιανού, το είδε. Η πόλη έπεσε γιατί δεν υπήρχαν ούτε πέντε χριστιανοί. Και τα Σόδωμα και η Γόμορα πέσαν και καΐκαν γιατί δεν υπήρχαν ούτε πέντε χριστιανοί. Τρει ήταν τελικά, τρει ξεμείναν ο Λότ και τα δύο τα κορίτσια δεν υπήρχαν και τρεις πιστεύω ότι στην Πάτρια υπάρχουν πάνω από τρεις πιστεύω ότι προσευχηθείτε και θα σας το αποδείξει ο Κύριος και πάλι σας το ξαναλέω βράχνια σε κολαρίκι μου να το φωνάζω παρακαλέστε τον Θεό και θα τα δείτε τα θαύματα ξέρει ο Κύριος να δίνει απάντηση στους επικαλουμένους αυτών Αυτά και πάλι σήμερα και πάμε αμέσως στην Αγία μας Γραφή Έχουμε τελειώσει και τον στίχο 27 του δεκάτου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος και χωρίς να επαναλάβουμε άλλωστε το έχουμε πει αντί επαναλήψιος πλέον τώρα κάνουμε αυτόν τον πρόλογο για τον Καρνάβανο θα συνεχίσουμε αμέσως να σας διαβάσω τους επόμενους τρεις στίχους τον 28 τον 29 και τον 30 εγχρονίζει δικαίης εφροσύνη, ελπίς δε ασεβών απολύτε ο χείρωμα οσίου φόβος κυρίου συντριβεί δε της εργαζομένης κακά δίκαιος εις αιώνα ούκ εν ασεβείς δε ούκ η κίσουσι την γίν τρεις επόμενοι στίχοι 28, 29 και 30 και αμέσως ερχόμαστε στην ερμηνεία αυτών των στίχων Εγχρονίζει δικαίης ευφροσύνη Τι σημαίνει η λέξη εγχρονίζει Εγχρονίζει σημαίνει Ότι παραμένει συνέχεια κοντά τους Κοντά στους δικαίους λέει Παραμένει συνέχεια η χαρά και η ευφροσύνη Θα ο δεν λυπάται. Ο δίκαιο δεν κλαίει. Ο δίκαιο δεν στενοχωρείται. Ο δίκαιο δεν απογοητεύεται. Ο δίκαιο δεν ανησυχεί. Ο έχει πάντα χαρά, αγαλίαση και άνεση. Μα θα πείτε με το μυαλό σας, δεν είναι άνθρωπος Αυτός. Δεν έχει Αυτός καρδιά μέσα Του. Δεν έχει Αυτός, δεν υφίσταται Αυτός τις λύπε που υφίσταται όλος ο κόσμος. Δεν πλύτεται Αυτός από τη μάστιγα του θανάτου. Κάποιος δικός Του δεν θα πεθάνει κάποια στιγμή. Δεν θα πενθήσει, δεν θα στεναχωρηθεί, δεν θα αγχωθεί με μια αρρώστια, με ένα κίνδυνο. Δεν εννοεί αυτό αγαπητοί μου αδελφοί. Ο άνθρωπο ασφαλώ θα. ο ίδιος αγωνιό λέει για τις εκκλησίες αγωνιό εσπεναχωρεί το ο Παύλος είχε τις, τις θλίψεις του και αυτός το περιγράφει ο ίδιος για τον εαυτό εαυτόν ευρέθηκε και αυτός εις κίνδυνον θανάτου αγωνία αλλά τι λέει μετά εκπάντων με ερήσατο κύριο. Κύριος ο Χριστιανός ναι ο χριστιανός ως άνθρωπος έχει τις αγωνίες αλλά τι έχει μέσα κάτι έχει μέσα του κάτι το οποίο τον καθησυχάζει και τον ηρεμεί και αυτό που τον καθησυχάζει τον χριστιανό είναι τι αυτό που σας είπα προηγουμένως ο Κύριος είναι στον οποίο έχει αφήσει τα πάντα μου λέγανε που έχει σχέση θα σας πω κάτι που έχει σχέση θα σας πω κάτι που έχει σχέση με τον καρνάβαλο μου το λέγανε παλιά λέει εδώ στην Πάτρα ήταν ένας άγιος άνθρωπος ευλογημένος και επήγε στο μαγαζί ενός χριστιανού σας λέω τώρα εδώ και 20 χρόνια και 25 χρόνια και 30 χρόνια δεν θυμάμαι πόσα. Μάλλον όχι, όχι τον καρνάβαλο. συγνώμη όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα θυμήθηκα. Θα γινόταν ένα ποδόσφαιρο. Και ο χριστιανός αυτός που είχε το μαγαζί είχε και ένα γιο που ήθελε να πάει στο γήπεδο λοιπόν αυτό ο Άγιος άνθρωπος στο μαγαζάκι του του λέει γιατί σε βλέπω του λέει είσαι στενοχωρημένος λέει, είσαι, είσαι θλιμμένος τι έχεις λέει ξέρεις έχω λέει ένα γιο δεν με ακούει δεν με σέβεται τότε ήταν μεγάλο πολύ πρόστιγο πράγμα νέος να πάει στο γήπεδο ήταν υπερβολή δηλαδή, μην κοιτάτε σήμερα που τα, τα γήπεδα γίνανε εκκλησίες και οι, οι ομάδες προσκυνούνται σαν Να, ναι. ναι, όχι, τότε ήταν αλλιώτικα. Του λέει λοιπόν αυτό ο Άγιος άνθρωπο, τον είδε τόσο πικραμμένο. Καλά, του λέει μη στενοχωριέσαι. Μη στενοχωριέσαι, του λέει μη στενοχωριέσαι. Δεν θα πάει. Δε θα δεν θα πάει. Πώς θα πάει. Αφού έβγαλε εισιτήριο. Έβγαλε εισιτήριο. Μου έδειξε το εισιτήριο. Θα πάει. Ο ρεάκου το κοσουλέον του λέει δεν θα πάει. Αλλά πώς δεν θα πάει. Πού το ξέρεις ότι δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Πραγματικά ήρθε η Κυριακή το απόγευμα και από τη ώρα 12, 12 μου λέει το μεσημέρι να κάνει μια καταιγίδα να κάνει μια καταιγίδα να βρέχει συγχωρέτε μου τη φράση ο Θεός με το Θεό <laughs> δεν έμεινε τίποτα καταιγίδα ανεμοβρόχη χαλάζει μέχρι που θα τέλειωνε κανονικά το γήπεδο μέχρι τις 7, 8, 9 το βράδυ τίποτα σταμάτη τη βροχή καταρακτώδης και ραβνεί το ένα του άλλου. και οι διαιτητές αυτοί που, που κατευθύνουν τα παιχνίδια είπαν λέει δεν γίνεται δυνατόν δεν μπορούμε να παίξουμε με τέτοιες καταστάσεις άθλιες θα σταματήσει το παιχνίδι δεν γίνεται Πάει λοιπόν, μου λέει, έρχεται το πρωί στο μαγαζί μου, αυτός. Είδες, του λέει, που σούπα. Δεν θα γίνει. Τι έκανες, του λέει, γιατί που το ξέρες, λέει. Δεν απάντησε, μου λέει. Ξέρω, μου λέει, τι έκανε. Πήγε και έκανε προσευχή αυτός. Ήτανε άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος ευλογημένος, τον άκουγε ο Θεός. Μην μη λοιπόν. Μην έχεις τη μέσα σου. Πίσω σου, πίσω από τα προβληματά σου όλα, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. να υπάρχει μία βεβαιότητα. Υπάρχει ο Κύριος. Είναι το αποκούμπι του χριστιανού, είναι η ελπίδα του η μεγάλη. Είναι εκεί που ό,τι και να συμβεί, μα ό,τι και να συμβεί, ο χριστιανός παραμένει ακλόνητος, ακίνητος δεν καταπέπτει δεν καταπίπτει δεν ζυγεί, δεν, δεν, δεν, δεν ο χριστιανός παραμένει αντίθετα τι λέει ελπίζ δε ασεβών απολύτε η ελπίδα του δικαίου δεν χάνεται να χαθεί ο Κύριος γιατί σας φωνάζω γιατί λέω κάντε προσευχή να χαθεί ο Κύριος έτσι λες εσύ έτσι λε εσύ, μα τότε τι χρήστη είσαι Λε να μην έχει ο Κύριος τη δύναμη να ισοπερόσει τον καρνάβαλο δεν έχει ο Θεός τη δύναμη να αλλάξει τα μυαλά των ανθρώπων. Με, με, με, με, όχι, με, όχι με κίνηση, όχι με κίνηση με το μάτι του. Είπε δε, έτσι δεν λέει εκεί, στην εγγγραφή, είπε και γεννήθησαν είπε δεν άγγιξε τίποτα ο Κύριος ο κόσμος όλος αυτό που βλέπετε με το λόγο του έγινε Λε να μην έχει τη δύναμη ο Κύριος ο επιβλέπον επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει να μην μπορεί ο Θεός με μια ματιά να αλλάξει τη σκέψη των ανθρώπων πως δεν μπορεί εδώ λοιπόν λέει έχει ο, ο, ο πιστός έχει ελπίδα Έχει τον Χριστόν ελπίδα Ο άπιστος όμως λέει, λέει. Ελπείς ασεβών Απολύτε Ο ασεβής δεν έχει ελπίδα Πού ελπίζει ο ασεβής Πού ελπίζει Στα μπράτσα Αν δουλέψω Αν δουλέψω εγώ να φάει οικογένεια Κάτι <Κι> που δίνει μία ο ασεβης που ελπιζει στα μπρατσα α δουλεψω αν δουλεψω εγω να φαει οικογενεια κατι που δινει μια ο στο πάτωμα. Άντε τώρα να δουλέψει. Υγεία, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα! Υγεία πάνω απ' όλα! Άντε λοιπόν, καρκίνο. Άντε να δουλέψει να δούμε. Ελπίζω σε βγουν, απολύτε. Γιατί που ελπίζει, που ελπίζει, που ελπίζει στο κόμμα! Πού ελπίζει στην πολιτεία, πού ελπίζει στο βουλευτή, πού ελπίζει στον Υπουργό, πού ελπίζει στον Πρωθυπουργό. Εκεί ελπίζεις. Έπεσες. Έπεσες. Γιατί αυτοί είναι ανθρωπάκια. Αυτοί και θα σε κοροϊδέψουνε. Απατεώνες είναι, ψεύτες είναι, παλιά άνθρωποι είναι. Άνθρωποι είναι που μπορεί να πεθάνει την άλλη στιγμή. Πού ελπίζεις. Α να πάμε να πάμε να πάμε στον Υπουργό να πάμε εκεί στο που θα κάνει, να κάνει συγκέντρωση ο Υπουλευτής να πάμε να μας δει να, να, να, να βολέψουμε το παιδί τι λες μωρέ μου λέ. τι λες μωρέ βλαμένε τι λες μωρέ βλαμένε θα πάνω σου βολέψει το παιδί ο Υπουργός δεν κάθεσε να παρακαλέσει τον Κύριο επάνω δεν κάθεσε να μιλήσει στο Θεό και θα ειδήσει ο Κύριος πως τα φέρνει όλα δεξιά ελπίζ ασεβών απολύτε Λακού ο ασεβής δεν έχει ελπίδα δεν έχει αποκούμπη και γι' αυτό βλέπεις όταν όλα μαυρίζουν γύρω του τι κάνει ανοίγει τον έκτο και μπλούν κάτω με το κεφάλι έτσι όταν στα τα σκούρα παίρνει ένα περίστροφο τελείω. όταν δει τα σκούρα κόβει τις πλέβες του και τελείωσε η πότα. μαύρα και άραχνα γύρω του γιατί δεν υπάρχει Θεός γι' αυτόν ο χριστιανός ότι και αν του συμβεί έχει, έχει τον Κύριο ο πραγματικός χριστιανός αυτός που ζει με τον Θεόν, αυτός, αυτός ο οποίος αισθάνεται μέσα του την φωνή του Κυρίου να του λέει «Ούμι σε ανώ, ούδου μι σε εγκαταλείπω». Μην ανησυχείς, είμαι δίπλα σου εγώ, δεν σ' αφήνω. Είμαι εδώ κοντά σου, μη στενοχωριέσαι, Μη στενοχωριέσαι, είμαι εδώ εγώ, πέρα, τι θες. Έτοιμος ο Κύριος, έτοιμος να λύσει ακόμα, όχι, όχι τα προβλήματα του χριστιανού, ακόμα και τις λεπτομέρειες των προβλημάτων του χριστιανού ακόμα και τις λεπτομέρειες, να σας λύσει ο Κύριος ελπίζει λέει όμως ασεβών απολύτω, είσαι μακράν του Κυρίου τον αρνήθηκες νομίζεις θα τα λύσεις μόνο στα προβλημάτια είσαι ασεβής, είσαι ασεβής. Ε, θα απογοητευτείς γρήγορα Πού ελπίζεις τα λεφτά, στον βουλευτή Πού, πού, στον πλούτο σου ε, ρόδα είναι, ρόδα Πάμε, τώρα είσαι ψηλά Ε, θα έρθει σαν τον άφρο να πλούσιο, ντουμ Κάτι Και θα ειδείς Τότε θα ειδείς, άλλα να κουβεντιάσουμε τότε Σας έχω πει κάτι για τα λεφτά Παλιά το έχω πει Την κατοχή Θυμάστε την κατοχή Όλοι τις εκατομμυρίουχοι ήταν, το θυμάστε Όλοι. όλοι. Όλοι ήταν δίσεκατομμύριο, όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, όλοι. Όλο ο κόσμος Το θυμάστε αυτό. Αλλά έδινε ένα τρισεκατομμύριο να πάρει μισή φραντζόλα ψωμί. Ένα τρισεκατομμύριο. Να πάνε φάσει. Και δεν σε έφτανε να φάσει. Του έσωσαν τα λεφτά. Δεν του έσωσαν. Γιατί ήταν πείνα. Και λόγω πληθωρισμού χάσαν τα λεφτά την αξία τους Πάει, ξαφανιστήκαν Τίποτα, τίποτα Ένα τρισεκατομμύριο Έτσι μου λέγε κάπου Κάθομαι, πάω λέει στο φούρνο και εγώ Είχα πάρει να τσουβάλει λεφτά λέει μαζί μου Δώσει μια φρατζόλα ψωμί Λέει πόσο κάνει Ένα τρισεκατομμύριο τόσα δισεκατομμύρια τόσα επάρτα του λέει εδώ το πέρα Μέτρα τα μόνος και παίρνω τη φρατζόλα και ε, ματι. Κάτσω να περιμένω, ήθελα μια μέρα να κάτσω εκεί πέρα να τα μετράει για να βγάλει, πόσα κάνω. Μέτρα τα, του λέει. Τέτοια αξία είχαν τα λεφτά. Τέτοια αξία είχαν τα λεφτά. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Ελπίζει τα λεφτά, Ελπίζει το χρυσάφι. Δεν θυμάστε πάλι. Πόσα, πώς δεν χρυσάφι δίνανε, δεν για να πάρουν τι. Πάνουν δύο αυγά. Να πάρουν ένα κιλο κρέα, ο ένα με το άλλο να κοινοτορεί, να φάνε. Μην ελπίζει, έλπισον επί των Θεών, έλπισον επί των Αθεών, γιατί αυτό είναι που δεν χάνει ποτέ την αξία του. Τα φωνάζω, εύχομαι να μην τα ακούω εγώ, εύχομαι να τα ακούτε κι εσεί. παρακάτω ο χείρωμα ο φόβος κυρίου πίσω από που λέει ο ο δίκαιο. πίσω από την αγάπη του στο Θεό εκεί ο δεν φοβάται να εξεγερθεί όχι οι όχι, όχι, όχι άνθρωποι, οι δαίμονες, η κόλαση όλοι να βγει, όλη η κόλαση να ξεβράσει όλους τους δαίμονες, όλα τα δισεκατομμύρια των δαιμόνων, ο χριστιανός δεν φοβάται Είναι ο πίσω από την αγάπη του στον Κύριο. Και έχουμε πει ότι όσο εσύ αγαπάς περισσότερο τον Κύριο, τόσο πολλαπλασιάζει αισθάνεσαι να πολλαπλασιάζεται η αγάπη του Κυρίου επάνω σου τότε αισθάνεσαι τον Κύριο πραγματικά υπερασπιστής, είδες τι λέει ο Δαβίδ Κύριος βοηθός μου και σωτήρ μου, τι να με; Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τι να σδηλιάσω, ποιο κανένα δεν φοβάμαι κανένα δεν φοβάμαι κανένα είμαι οχυρωμένος. Πίσω από την αγάπη μου στον Κύριο δεν θα με αφήσει ο Κύριος είμαι βέβαιος και πραγματικά τον δίκαιο δεν τον αφήνει ο Κύριος δεν τον εγκαταλείπει ού μη σε ανώ ού δου σε εγκαταλείπω μην είναι επάνω από τον Κύριο μη φοβάσαι. αγάπησε τον Θεό και μη κοιτάς γύρω σου τι σου λείπει είδε τι είπε ο Κύριος ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαίωση και όλα θα σας τα δώσω εγώ μη στενοχωρίες ψωμί θα σου δώσω να φας κρέας θα σου δώσω να φας τι άλλο θες, ό,τι θέλεις για θυμηθείτε, τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα τον προφήτη Ηλία πάλι για θυμίσου όταν λέει τον κυνήγαγε η Εζάβεν θα σας φάω πάλι το δεκάλεπτο σήμερα Εσύ εσείς Φαίνεται ότι τα πιάνετε καλά. Ο Κύριος μου καθυστερεί το λόγο. Δεν το καθυστερώ μόνος μου. Φαίνεται εδώ πέρα βλέπει ο Κύριος ότι πρέπει να επιμένω. Λοιπόν, όταν λέει το κυνήγαγε η Εζάβελ, τον προφήτη Ηλία, ξέρετε που πήγε. Επήγε λέει μέσα στο Σινά. Εγώ πήγα εκεί πέρα. Πήγα στο κελί του εκεί πέρα που ήταν δεν υπάρχει έξω ούτε κλαρι, ούτε κλαρι, τίποτα, πέτρες, χώμα άμμος, άμος, έρεμος έρεμος του Συνάου, τίποτα γαμήλες μόνο και του λέει ο προφήτης Ηλίας λέει κύριε πού με φέρες εδώ του λέει μην ανησυχείς Σηκώνεται λέει το πρωί και ακούει στο παράθυρο εκεί στην τρούπα κρά, κρά, κρά, κρά, κρά, κρά κρά, κρά, κρά, κρά, κρά, κρά. τι είναι μωρέ τι είναι βγαίνει βλέπει. βλέπει έναν κόρακα του είχε φέρει ένα κομμάτι κρέας και ένα κομμάτι ψωμί ζεστό ψωμί Ποιο ο κόρακα. Να δώσει το κρέας ο κόρακας... Εσύ τι λες, το δίνει το κρέας ο κόρακας... Ούτε το προλαβαίνει... να το δει στόμα του, Ούτε το προλαβαίνει... Ούτε το προλαβαίνει... Ο κόρακας να δώσει κρέας ο κόρακας... Κι όμως... Κι όμως... Κάθε μέρα λέει του πήγαινε ο κόρακας... Εκεί όσο ήταν εκεί στη σπηλιά του πήγαινε ο κόρακας κρέας και ψωμί φρέσκο ψωμί ζεστό, ζεστό. όχι ετούτα, ετούτα τα, τα, τα, τα βρωμόψωμα που πολλάνε εδώ πέρα τα νοθευμένα και όλα αυτά τα, τις απειλε που ακούτε και πέρα στην τηλεόραση <Συσχε> Ψε, ψωμί θεϊκό ψωμί <Συσχε> κάθε μέρα γιατί βλέπεις ο χείρωμα ο σίου κυρίου ο Όσιο, ο Δίκαιος, ο Άγιο ξέρει, δεν ελπίζει. Ποιου ανθρώπου θα σα ειδώ! Θα σα ειδώ μεθαύριο που θα έρθει ο Αντίχριστος Θα σα ειδώ που θα απειλεί αυτό ο βρωμιάρι, θα απειλεί και θα σου λέει: Θα στην κόψω εγώ τη σύνταξη, θα πεθάνει από την πείνα. Να ειδώ τότε, να ειδώ πώ θα τρέμει το φιλοκάρτη μα ο μα. Άρα γιατί θα τρέμει το φιλοκάρδι μα, γιατί δεν έχουμε αγάπη, δεν είμαστε οχυρωμένοι. Πίσω από την αγάπη του κυρίου, Νομίζουμε ότι, νομίζετε ότι αυτά που σας λέω είναι παραμύθια. Αμ, αμ, μην πω καμιά κουβέντα τώρα, αφήστε με τώρα γιατί θα κολλαστώ σήμερα. <ΣΣ> Τέτοιο νομίζετε είναι ο κύριο, ψεύτης και απαταιώνα που στα λέει για να σε κοροϊδεύει, Δεν θα σε αφήσει ο κύριο. Και είδατε τι υποσχέθηκε στου μαθητέ του, είδατε τι του υποσχέθηκε εγώ τους λέει θα σας βοηθήσω να κάνετε λέει όχι μόνο αυτά που κάνω εγώ που απορούσαν οι μαθητές και βλέπαν τους παραλύτους να σηκώνονται εβλέπανε τους μεθαμένους να ανασταίνονται εβλέπανε τον ένα εβλέπανε τους, κολλούς, τους κου, κουτσούς τους τραβούς, τους κουφού, του δαιμονισμένους και απορούσαν οι μαθηδές τους λέει ο Κύριος μην απορείτε μείνετε εσείς αγαπημένοι κοντά και εγώ θα σας αξιώσει λέει και εμείς ζωνατού τον ποιήσετε και θα κάνετε και μεγαλύτερα από αυτά που κάνω εγώ και όντως έκαναν μεγαλύτερα γιατί αν κοιτάξετε στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου λέει περνούσε περνούσε και η σκιά του η σκιά του εθεράπευε η σκιά του δεν χρειαζόταν ούτε καν να αγγίξει που τέτοιο θαύμα όχι δεν μπορούσε ο Κύριος να κάνει άλλη μόνο, δεν έκανε τέτοιο θαύμα και επαληθεύεται εκεί ο λόγος του που του είπε και αυτά που μου που κάνω εγώ θα κάνετε και ακόμα μεγαλύτερα θα κάνετε. Και όντως έτσι έγινε. Και, και μίζω να τον πείσετε. Ο χείρομα οσίου φόβος Κυρίου συντριβεί τι της κακά. Πού θα σπάσει τα μούτρα του, Πού θα τα σπάσει τα μούτρα του, Ο εργάτη τη ανομία, Ο ασεβή δηλαδή, Πού θα τα σπάσει τα μούτρα του, Ξέρει που θα τα σπάσει, ε? <συσόλυκο> Αύριο θα το ακούσει αυτό, αύριο. <συσόλυκο> Άφριο, αύριο αύριο, αύριο, αύριο, αύριο, στο δικαστήριο, Αύριο στο δικαστήριο, Αύριο στο δικαστήριο, Αύριο, Εκεί θα τα σπάσει τα μούτρα του, Ο εργάτη τη ανομιας ο ασεβης δηλαδη που είναι εκείνος που είναι το οχύρωμα του ευσεβούς είναι η πέτρα που θα σπάσει τα μούτρα του επάνω ο ασεβής έτσι λέει μπροστά στον ίδιο δικαστή δεν θα κάτσουμε οι μεν δίκαιοι θα βλέπουν τον Κύριο και θα εφραίνονται και θα περιμένουν πότε αμαν και πότε να ακούσουν τη φωνή του εκείνη την ευλογημένη Δεύτερη ευλογημένη του πατρός με κοντά μου κερδίσατε τι ενδυμασμένοι είναι βασιλεία να που κόσμου, κόσμο, οι άλλοι θα τον βλέπουν ως μπαμπούρα. Με τρόμο και φόβο θα τον βλέπουν τον Κύριο. Έτσι δεν λέει. Δεν σα λέω δικά Θυμάστε τι λέει εκεί. Όψοντε, όψοντε Ισόν εξεκένεισαν. Έτσι τους είπε ο Κύριος στους Εβραίους. Έτσι τους είπε. Εμένα που με βλαστημάτε σήμερα και με σταυρώνετε, θα με βρείτε μπροστά σας. Προσέξτε, θα με βρείτε μπροστά σας. Όψονται, Ισόνα ξεκέντεις. Και, και αυτοί που τον βλαστημάτε σήμερα και τον σταυρώνουν, όψονται, Ισόνα ξεκέντεις. κάνει να προλάβουνε και αυτοί να μετανοήσουν και να αλλάξουν και να διορθωθούν για να μην απογοητευτούν έτσι λέει εδώ ο χείρωμα ο φόβος Κυρίου συντριβή δε ναι? ο Κύριος είναι η συντριβή τη εργαζομένη τα κακά και άλλο ένα στίχο και τελειώνει δίκαιος εις τον αιώνα Ού και εν δώσει ασεβείς δε ούκ η κίσουσι τι σημαίνει αυτό εδώ θέλει να πει κάτι που έχει σχέση με τους Εβραίους με τους Εβραίους της εποχής εκείνης παρηγορεί ο Κύριος με αυτό το ρητό και τι τους λέει εάν είστε σωστοί και δίκαιοι μην ανησυχείτε το λέει και σε μας, μην ανησυχείτε ο Κύριος λέει δεν πρόκειται να ξεριζώσει από τα Ιεροσόλυμα από τον τόπο του να ξεριζώσει τους δικαίους Ο Άγιος αξίζει να μένει μέσα σε ένα Άγιο τόπο εκείνοι οι οποίοι θα ξεριζωθούν είναι η αμαρτωλή η ασεβής και όταν πλέον θυμάστε αμάρτησε πολύ βαριά όρος ο Ισραητικός λαός και έγιναν όλοι χηδαίοι απέναντι στον Θεό ήρθε η φοβερά εκείνη η μέρα τα φοβερά εκείνα χρόνια, τα 70 χρόνια της δουλειά που πλέον οι Εβραίοι ευρέθηκαν υπόδουλοι στη Βαβυλώνα και έκλαιαν, έκλαιαν. Α, ναι. Σας τα ο προφήτης, σας φώναξε ο προφήτης, σας ειδοποίησε ο προφήτης, αλλά εσείς ο δε παράνομος Ιούδας ούκη βουλήθη συγγιένε δεν ήθελε να καταλάβει γι' αυτόν ακριβώς αγαπητοί μου αδελφοί για να τελειώσουμε εδώ τρεις αυτή στοίχη μας βοηθούν να καταλάβουμε του αυτονόητον ότι ο δίκαιος δεν έχει ανάγκη από κανέναν παρά μόνον είναι ακουμπισμένος στα χέρια του Κυρίου εγώ θα με συγχωρέσω θα σας πω μια εξομολόγηση το έχω πει και στα πνευματικοπαίδια μου αυτό και το κάνουν όταν είναι η μέρα εκλογών που τσακωνούνται οι άλλοι ποιο θα βγει ο ένας ή ο άλλος και με ρωτάνε τους λέω ξέρετε θα πάτε λέω και θα γράψετε στο ψηφοδέλτιο θα γράψετε ένα ρητό ένα ρητό της Αγίας Γραφής ούτε ευρωμιές, ούτε χειδολογίες ούτε ένα ρητό, τι ρητό μη πεπίθατε υπάρχοντας επί ούους ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία, τελειώς μην έχετε εμπιστοσύνη στους άλλους, μας πουλήσανε δεν τους είδες, όλοι. όλοι όλοι και ο κίτρινος και ο κόκκινος και ο πράσινος και ο μαύρος και ο άστρος και ο μόβ και ο μπλε και ο, ο όποιος, δε, βάλε και, κι άλλος, εσύ, τι θε. Όλοι μας πουλήσανε Η ελαδίτσα, Η κακομήρα η ελαδίτσα Έγινε έρμεο παίγνιο Έμεινε στα χέρια αυτών των απαταιών Μη πεπίθατε Επάρχοντας Μην έχεις εμπιστοσύνη στους άνθρωπους Αυτό γράφουν μέσα Το δεν σου να γράφεις. Μη πεπίθατε Επάρχοντας Επί τρόπο μην έχεις εμπιστοσύνη στους άρχοντες, Ιησού και στη σωτηρία. Είμαι ότι όποιος το διαβάζει θα γελάει. Ε, το μουρλό, τι έγραψε. <laughs> <laughs> Εγώ όμως έχω ίση για τη συνειδησή μου. Εγώ όμως ξέρω η συνειδησή μου με αναπάβει μέσα μου, ότι το χεράκι μου δεν το βρώμησα, δεν το μαγάρισα με το να δώσω ψήφο σε εκείνον που ξέρω ότι επιβουλεύεται την πατρίδα μου, επιβουλεύεται την πίστη μου, δεν βλέπετε που καταντήσαμε δεν βλέπετε που καταντήσαμε, ακούτε με, μωρέ, μωρέ, μωρέ, ακούσατε τη λέξη Χριστός την ακούσατε μόνο okay. okay. okay. μόνο ένας την είπε κάποτε ένας την είπε ξέρετε ποιος ένας που βγήκε ο Βρωμιάρης και βλαστίμησε τον Χριστό μπροστά στο φαρκό και αντί να τον καθερέσουν από το βουλευτικό και το υπουργικό, ήταν υπουργός τότε. Yeah. Το πέ, μπροστά, μπροστά, στην οθόνη μπροστά. Ο Ρωμιάρης, ο ελεινος, βλαστήμισε τον Χριστό μπροστά από το παράθυρο, εκεί στα παράθυρα που βγάζουν. Και αντί να τον ξυλώσουν τον παλιάνθρωπο, είναι ακόμα εκεί απάνω. Yeah. Λοιπόν, yeah το τέλος να αρθείτε να σας δώσω στα βρουδάκια από τους αγιούς τόπους ευλογημένα επάνω στον Πανάγιο Τάφο.